Στοιχη 18-39. Η τελική δόξα εξασφαλίζεται δια των θλίψεων τη παρούση ζωή. Το πνεύμα το Άγιον βοηθό είναι στι αδυναμίε μα. 18. Μη σα κάνει δε εντύπωση ότι υποφέρομαι διωγμού και θλίψει. Διότι σκεπτόμενο λογικό πείθομαι ότι δεν είναι άξια τα όσα πάσχομαι και υποφέρομαι κατά των τωρινών καιρών, εν συγκρίσει προ την δόξανη η οποία μέλει να αποκαλυφθεί για να δοθεί η 19. Ναι, είναι τέτοια η δόξα εκείνη, ώστε η σφοδρά αναμονή και αυτή τη αψίχου κτίσεω είναι να περιμένει με πόθον την ένδοξον φανέρωση των παιδιών του Θεού. 20. Διότι και η κτήση στην πεδουλώθη των θάνατον και τη φθοράν όχι με τη θέλησή τη, αλλά από τον Θεόν, ο οποίο την υπέταξεν στην φθοράν με κάποια ελπίδα. 21. Ποιαν δε ελπίδα. Ότι και αυτή η κτίση θα ελευθερωθεί από την υποδούλωση εις στην φθορά, διαναλάβει μέρος στην ελευθερία της ενδόξου καταστάσεως των παιδιών του Θεού. 22. Αυτό όμως θα γίνει στο μέλλον, διότι εκ τη πείρα γνωρίζομεν ότι όλοι μαζί οι κτήσει στενάζει και πονεί τώρα. 23. Δεν στενάζει δε μόνον οι κτήσει, αλλά και εμεί οι ίδιοι, και τι απολαύομεν τα δωρεά του Αγίου Πνεύματο σαν άλλον αραβόνα και πρώτην συγκομιδή των μελών των αγαθών. Στενάζομεν από το βάθο των καρδιών μα, περιμένοντα την τελειωτική και ολοκληρωτική και ένδοξον φανέρωση τη Υιοθεσία, την απελευθέρωση δηλαδή του σώματό μα από την Φθορά. 24. Περιμένομεν δε την φανέρωση τη Υιοθεσία, διότι τώρα με την ελπίδα εσώθει Ελπίδα δε που βλέπετε και συνεπώς επραγματοποιήθη, πάβει να είναι ελπίδα. Διότι δι' εκείνο που το βλέπει κανείς με τα σωματικά του μάτια, πώς είναι δυνατόν να ελπίζει ακόμα δι' αυτό. 25. Εάν όμως εκείνο που δεν βλέπουμε τώρα, αυτό ελπίζομαι να απολαύσωμεν στο μέλλον, με πολύν υπομονήν και πόθον το περιμένουμεν. 26. Αλλά δεν στενάζει μόνο οι κτίσις μαζί μας. Άλλος αυτός στενάζει μαζί μας και το Άγιον Πνεύμα. Με άλλε λέξεις και το Άγιον Πνεύμα μας βοηθεί και μας υποστηρίζει στας φυσικάς και ηθικάς δυναμία μας. Διότι εμεί δεν ξέβρομεν τι σύμφωνα με το πρέπει να ζητήσουμε στην προσευχή μας. Αλλά αυτό το πνεύμα μεσητεύει περιμόν. Εμπνέουν στου ευλαβεί χριστιανού στεναγμού, του οποίου αδυνατεί ανθρωπίνη γλώσσα να εκφράσει και οι οποίοι ψώνουν τα σκαρδία των προσευκομένων με την έμπνευση του πνεύματος στη σύψη, ει οποία δεν μπορεί να φτάσει η πτωχή των ανθρώπων, διάνοια. 27. Ο Θεός όμω, ο οποίο ερευνά και αυτά στα σκρυφά διαθέσει των καρδιών, γνωρίζει τι θέλει να είπει με του στεναγμού αυτού το πνεύμα. Διότι κατά το θέλημα του Θεού μεσητεύει διε των εμπνεύσεων του υπέρ -χριστιανών. 28. Ναι, στενάζομαιν, αλλά γνωρίζομαιν ότι εις εκείνους που αγαπούν τον Θεόν όλα συνεργούν δια το καλό τους. Αυτοί κλήθησαν κατά την προαιώνων απόφαση του Θεού και δέχθησαν τη οντήριων κλίσης. Πώς λοιπόν να μην συνεργούν όλα δια το καλόν τους. 29. Αυτοί δεν είναι τυχαία πρόσωπα. Διότι εκείνου που με τη μαγνωσία του επρογνώρισαν ο Θεός ως αξίους, αυτούς και προόρισαν για να γίνουν όμοιοι και αποκτήσουν την αυτήν ηθική και πνευματική μορφή προς την αγίαν και ένδοξον εικόνα του ιού Του. Να δηλαδή αυτοί προς τον χαρακτήρα, την αγιότητα, αλλά και την ένδοξον κατάσταση του Ιού Του Θεού, για να είναι αυτό πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Τριάντα. Όσους δε προγνώρισεν ο Θεός ως αξίους και έταξεν εις αυτούς ένα τέτοιον προορισμό. τούτους κατά φυσικήν και κάλεσε δια του κηρύγματος εις την πίστιν και αυτούς που εκάλεσε και οι οποίοι απεδέχθησαν την κλήσιν τους κατέστησε και δικαίους. Όσους δε δικαίωσεν, αυτούς και κατέστησε κληρονόμους της αιωνίου δόξης. 31. Τι λοιπόν θα είπαμε μεν συμπέρασμα αυτά που μας εχάρισεν ο Θεός, Εάν ο Θεός είναι με εμάς, προστάτης μας και υπερασπιστής μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Κανείς, οποιοδήποτε και αν θελήσει να μας βλάψει. 32. Αυτός ο οποίος δεν ελυπήθη αυτόν των μονογενή Υιόν του, αλληπεριμών όλων παρέδοκεν αυτόν εις τάνατον, πώς δεν θα μας χαρίσει μαζί με αυτόν και όλας στα χάριτας που θα πετύσει η σωτηρία μας. Αφού μας εχάρισεν αυτόν, δεν θα μας χαρίσει και τα άλλα που χρειάζονται διανασοδόμεν. 33. Ποιος θα ευρεθεί κατήγορος εναντίον εκείνων του οποίους ο Θεός εξέλεξε. Απολύτως κανείς. Διότι αυτός ο Θεός συγχωρεί τα σαμαρτίας μας και μας δικαιώνει. 34. Ποιος θα μας κατακρίνει και ποιου η καταδικαστική απόφαση εναντίον μα θα μπορέσει να σταθεί. Κανενός διότι ο Χριστός και όχι κανένας άλλος απέθανε για μας μάλλον δε ο Χριστός και ανεστήθη εκ για μας ο Χριστός ο οποίος και είναι ενθρονισμένο στα δεξιά του Θεού και μεσητεύει προς τον Πατέρα του υπερήμων. 35. τέτοιαν αγάπη έδειξε νησιμάς ο Χριστός ποιος λοιπόν θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη αυτήν που μας έχει ο Χριστός Μήπως θα μας καταστήσει ο λιγότερο να αγαπητούσεις των Χριστών ή μήπως θα μας χωρίσει από αυτού θλίψεις από εξωτερικά περιστάσεις ή στενοχωρία και εσωτερική πίεση στον καρδιών μας ή διωγμός, ή πείνα ή γύμνια και έλλειψης ρούχων ή μάχαιρα που να μας φοβερίζει με σφαγήν. 36. Ναι, και με σφαγήν και με θάνατον θα μας φοβερίσουν σύμφωνα με εκείνο που γράφεται στου θεοπνεύστους ψαλμούς ότι διασέ κύριε κινδυνεύομεν διαρκώς να αποθάνομεν κάθε ημέρα της επιγείου ζωής μας. Εθεωρήθημεν από τους διόκτας μας σαν πρόβατα ξεχωρισμένα διανασφαγούν. 37. όλα αυτά νικόμεν με το παραπάνω δια της βοηθείας του Χριστού, ο οποίος μας ηγάπησε και ανεκα αγάπης του δεν μας αφήνει απροστατεύτουση στους κινδύνου και δυσκόλους αυτά περιστάσεις. 38. Ναι, τα υπερνικόμεν όλα, διότι είμαι πεπισμένο ότι ούτε θάνατος με τον οποίο ενδεχομένω θα μας φοβερήσουν, ούτε ζωή με την οποία μας υπόσχονται οι ανδίποτε ευτυχία, ούτε τα τάγματα των ουρανίων πνευμάτων, ούτε οι άγγελοι δηλαδή, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, αλλούτε περιστάσεις και τα γεγονότα του παρόντος, ούτε μέλλοντα γεγονότα. 39. Ούτε ένδοξη επιτυχία που υψώνουν τον άνθρωπον πολύ, ούτε άδοξη ταπεινώσει που τον καταρρύπτουν εις μεγάλα βάθη, ούτε οποιαδήποτε άλλη κτήσης διαφορετική από αυτήν που βλέπουμε θα υπορέσει μπορέσει να μας χωρίσει και να μας απομακρύνει από την αγάπη την οποία μας έδειξε ο Θεός δια μέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας και η οποία μας κρατεί στενά συνδεδεμένους μαζί Του και ιδιαιτέρως προστατευωμένους Του.